Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν. Οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου. Αμέση μεριά. στην πόλη οι όχτρι, στα σπίτια πήκαν. Οι οχτροί και του φιλέψαμε, οι δορκέγοι χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που του πιστέψανε. Κλέψαν, ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Κι πεθαμένοι μισθωτοί, προνομιούχοι. Να είμαστε και πάλι, πουλάκια μου. Καλό από καλό καιρό. Καλό φθηνόπορο, είναι ο Real FM 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη Είναι η οχτρή στην πόλη μέσα, είναι η Λανά Κανέλη στο μικρόφωνο, ο Real Άρα είμαι πίσω στο Real για Real αισθήματα, δηλαδή για ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα ακούσουμε και αύριο Στη Θεσσαλονίκη και όλες τις επόμενες μέρες Μαζί μου είναι όπως πάντα η αδερφούλα μου η Νάνση στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές στον ήχο την πρώτη ώρα σήμερα μαζί μου είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός ο Βασίλης Ζομπανάκης στο τηλεφωνικό κέντρο και όλοι εσείς ελπίζω στις θέσεις σας, στα πληκτρολόγια σας, στα κινητά σας για μηνύματα τα οποία μηνύματα στέλνονται είτε στο 211 200, 8200 προφορικό. Είτε με SMS μέ real και και το μήνυμά σα στο 19600, real το μήνυμά σα στο 19600, ή με τον υπολογιστή στούντιο παππάκυριαlfm.gr. Πριν αρχίσουμε να λέμε τα πολλά σπουδαία, άπειρα και ασήμαντα, να μπούμε στο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μελαγχολικό του Σεπτέμβρη. Όχι γιατί φυσάει και έχει πυρκαγιέ. Όχι γιατί θα έρθουν δηλώσει. Για πράγματα τα οποία μπορεί να τηρηθούν, μπορεί και να μην τηρηθούν, αλλά ποτέ δεν καλύπτουν όχι τι πραγματικέ ανάγκε, ούτε αυτέ που κάποιο έχει περιορίσει στο ελάχιστο, ή γιατί όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν δίνουν την εντύπωση ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε στο καλύτερο, από την ώρα που πάλι ανθρώπινε οβίδε, δυστυχισμένε ψυχέ, εκτοξεύονται ω όπλα από τη μία άκρη του Αιγαίου στην άλλη από τη μία άκρη της Μεσογείου στην άλλη και αν θέλετε και από τη μία πολιτική στην άλλη και όταν οι άνθρωποι γίνονται δυστυχώς οβίδες άσκησης πολιτικής τότε ο Σεπτέμβρης εκ των πραγμάτων είναι μελαγχολικός αν κάποιος προσθέσει ότι σας σήμερα το 1955 έχουμε το μεγάλο πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη θα τα πούμε όμως στη συνέχεια προτείνω να αφήσω σε ένα υπέροχο ρεφρέν και ένα υπέροχο τραβού, τραγούδι Τα πάντα ως αρχή γύρίζοντα και ρόλόι στο 98 που γράφτηκε το τραγούδι Το 1998 όχι το 1898 Στο φίβο το Δελιβωριά που σε στίχους μουσική και απόδοση Με ένα χαρακτήρα αδαμάντινο και ακέραιο τραγουδάει για τον κάθε Σεπτέμβρη Κάθε Σεπτέμβρη θα γυρνάς από το χωριό σου και μόνο απ' τα του από το Μαγιό θα αναγνωρίζω το κορμάκι το δικό σου που τους χειμώνες το κοιτάζω μόνο εγώ και τι έχει ο ήλιο που δεν έχω να σου δώσω αυτό στη νύχτα κλείνει εγώ ανοιχτό. ανοιχτός κι αν καταφέρω και τον πάπο σου το λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως Σε Σεπτέμβρη θα δαγκώνεις ένα μήλο και εγώ θα κάθομαι να βλέπω σαν αδάμ Το πειρασμό να σε τυλίγει σαν το φίλο Και να μου κάνει την καρδιά μου γυσματιά Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω αυτό στη νύχτα κλείνει εγώ μένω ανοιχτός Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου το λιώσω Κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως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 από τη Λάρισα που λέει επιτέλους τέλος η κονσέρβα. Δόξα το Θεό που υπάρχει το Εσύ Σολίνα. Μου άρεσε πάρα πολύ το YouTube ως Εσύ Σολίνα πεθαίνω. Δηλαδή το κρατάω, το κλέβω, το επαναλαμβάνω, το λατρεύω, το Εσύ Σολήνας. Θα λέω κι εγώ λοιπόν εμφανίσεις ε, με Λιάνας Κανέρης, το Εσύ Σολήνας. Αριστούργημα. Η αγάπη του σκάει να τους ανοίγεις τα μάτια και δεν μου έλειψε το καλοκαίρι μου έλειψε η επικοινωνία μας και το ζωντανό εμένα να δεις. Το ζωντανό είναι αυτό που με κάνει και βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε αλλά είναι πραγματικότητα σε άνθρωπο ειδικά που φέτος τι διακοπές για προσωπικούς λόγους παράξενους δεν ξεκουράστηκε σχεδόν καθόλου και πόνεσε και πολύ, δεν αφορά τον κόσμο αυτό απλώς είμαι λίγο πιο κουρασμένη από ό,τι θα προσδοκούσα αλλά το ίδιο αγριεμένοι και το ίδιο θυμωμένοι με τους υπόλοιπου, το ίδιο Μεναχολική με τους υπόλοιπου και το ίδιο ενθουσιώδη με τους υπόλοιπου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Δήμο για αυτό το μήνυμα. Ξαναθυμίζω, ποιος θέλει, studio.papaki.realfm.gr 211-08-200 το τηλέφωνο και Real -keno και και 1960 αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας. Λέω λοιπόν ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που μιλάμε για τις πόλεις, μιλάμε για μεγάλες έννοιες και έχουμε αρχίσει και συρικνώνουμε σιγά σιγά σιγά σιγά την ιστορική μνήμη ε, σε, σε μια μήγα που πρέπει να την πετάξουμε ή που θα την πάρουμε και θα την αλλοιώσουμε για να ερμηνεύσουμε το σήμερα λες και μπορεί κάποιος να το κάνει λότελα αποκομμένο από το χτες Σας σήμερα λοιπόν διαβάζω και μάλιστα από το ημερολόγιο του Ριζος Πράστη που κατά τον Ελλήνιο στην Κωνσταντινούπολη η κυβέρνηση του τότε Πρωθυπουργού, Αδυναν Μεντερές, θέτει σε εφαρμογή το καλομελετημένο της σχέδιο. Αφορμή υπήρξε η προβοκατόρικη ενέργεια της τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλα Τατούρκ. Το γεγονός διαδυμπανίστηκε από τις τουρκικές εφημερίδες τη Κωνσταντινούπολη με έκτακτες εκδόσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Instambule Express, από την ανυπομονησία τη, έθεσε σε κυκλοφορία το παράρτημά της μισή ώρα νωρίτερα από την έκρηξη της βόμβας Θεσσαλονίκη. Οργανωμένες ομάδες τραμπούκων με λωστού ρόπαλα, με στρατιωτική πειταρχία, υπό την παρότρινση της αστυνομίας, ισοπαίδωσαν και λαιλάτησαν κάθε τι το ελληνικό στην Κωνσταντινούπολη. Αποτέλεσμα, εκείνης της μέρας και μόνον δέκα Έλληνες νεκροί τραυματίστηκαν εκατοντάδες Λαιλατήθηκαν 4.384 ελληνικά καταστήματα, καταστράφηκαν 3.000 ελληνικά σπίτια, βιάστηκαν 200 ελληνίδε, πυρπολήθηκαν 59 εκκλησιές, συλλήθηκαν τάφοι και κυριολεκτικά ξεθεμελιώθηκαν τάφοι και εξετάφησαν τα πτώματα και πετάχτηκαν στα σκυλιά στα ελληνικά νεκροταφεία. Έχουμε συνηθίσει όλη αυτή την τραγωδία να την περνάμε το λίμα Σεπτεμβριανά Και να περνάει σχεδόν Απαρατήρητη Και να είναι το 55 Εγώ γεννήθηκα το 54 Που σημαίνει ότι υπάρχει ένας Πολύ σοβαρός αριθμός γενναιών Που θυμάται ακόμα Τον απόϊχο αυτών των γεγονότων Ή που τον εισέπραξε Και τον εισπράττει μέχρι σήμερα Τώρα που οι απειλές Ότι όλα μπορεί να επαναληφθούν Γίνονται για τους τωρινούς λόγους Που είναι πάντα Πάντα, πάντα οι ίδιοι λόγοι Για να μπορέσει κάποιος να το καταπιεί αυτό Πρέπει να ψάχνει το βόσπορο Όχι μόνο στην κουλτούρα Όχι μόνο στις μνήμες Αλλά και μέσα στα τραγούδια Και νομίζω το πώς να ξεχάσω Που είναι και μια απάντηση του Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει Σε στίχους Ελένης Γιώγα Και μουσική Ευανθίας Ρεμπούζικα Από μια εξαιρετική έλλειπα σπαλά Έρχεται γερδένη με αυτή τη μικρή αναφορά σε μια εκπομπή μιας, μια μισή ώρας τι νομίζετε ότι μπορεί να χωρέσει παραπάνω μήπως και κάποιος αρχίσει να ψάχνει λίγο πάνω από τις εξαγγελίε της Θεσσαλονίκη αύριο λίγο από κάτω από το τι σημαίνει προσφυγιά λίγο παρακάτω από το ότι η Σμύρνη είχε μια συνέχεια που όλοι θέλουν να την ξεχάσουν Γιατί είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία Στον ΝΑΤΟ και γείτονες στη Μεσόγειο Πώς να ξεχάσω εκείνο το πρωί καλά σου που Έσε και μαζί μα ξύπνησε το φω στην που είσε μικρό. Όσα να ξεχάσω που είδαμα. Τώρα μείνουμε στην αρκτήρια εφορία γιατί ο Κωνσταντίνο έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Επιτέλου, δεν φαντάζεστε πόσο μα λείψατε. Η φωνή σα, κυρία Κανέλη, θαυμάσια μουσική τη αδερφούλα σα. Η Μποβάλλη Σέβη και θερμότερες θερμότερε ευχέ για μια καλή σεζόν. Στο γυρίζω πίσω λε. Μόνο εσείς και ο Μπογιόπουλο μείνατε για να ακούμε αυτό που λέμε. Τέλο πάντων, μη μα ευλογά τόσο πολύ. Γιατί με πιάνει και αμηχανία την πρώτη μέρα. Θα μου πει μετά από 8 χρόνια σε πιάνει μηχανία. Με πιάνει μετά από 45 δημοσιογραφία η μηχανία σε όλα αυτά και τα καλά τα λόγια. Με πιάνει όταν ήμουν μικρό παιδί στο σχολείο και περνάριστα. Εντάξει, πάρει στο κρανίο γιατί όλοι στάζουν μέλη για τη νέα κυβέρνηση. Εγώ καθόλου και πολλοί άλλου κόσμοι. Ε, αντικειμενικά, κάνα δύο βρίσκω πράγματα λογικά. Τα υπόλοιπα όμω σηκώνουν πολλή συζήτηση. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και έχω και το φίλο μου τον Νιόνιο τον Μπακάλι που μου στέλνει από μπακαλερί. Καλή σε Έρχεται φεστιβάλ της ΚΝΕ, το άλλο Σαββατοκυριακό και όλοι θα είμαστε εκεί, βέβαια, το παράλλο βέβαια, αλλά υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, σε προηγούμενες μέρες και προηγούμενα Σαββατοκυριακά εκδηλώσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ε, να σας περάσω πριν πάμε σε διεφημίσεις και τίτλου ειδήσεων, μια και έχει αλλάξει λίγο η κατανομή, σε έναν εξαιρετικό μονόλογο. Τον οποίο τον αφιερώνω στον καθέναν από εσά, σαν να τα λέω εγώ τα λόγια στον καθέναν από εσά και σαν να τα λέτε εσεί, στον εαυτό σα και στου άλλου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον λάτρεψα με το που τον είδα. Στίχη μουσική Βαγγελή Γιαννάκη, ο Βαγγέλη Ο Γιαννάκη, ερμηνευτή, Πασίγνωστος και ο φίλος Παντελή Αλλά η στίχη είναι εξαιρετική, σα το χαρίζω για να μην στραβώσει του μυαλού η πόρτα ω δώρο. Να μου λες τι κάνεις τι δεν κάνεις πως περνάς για να άλλαψε δουλειά βρήκες κάτι λιγότερα να φάνεις να μου πεις να ψάξω πουθενά για καφέ αν έχεις για τσιγάρα για τον Νίκη αν θέλεις θα νικά. Μην τραφείς, αλλού είναι η γήμνια, μην τραφείς κι αν δεν έχεις για να φας. Άμα να βγούμε καμιά βόλτα για ποτό ή κάνα σινεμά, μη στραβώσει του μυαλού η πόρτα, μι τα βλέπεις όλα σκοτεινά. Να με πας στο γήπεδο για μπάλα, στην ταβέρνα εκεί της γειτονιά Στο Αιγαίο καλοκαίρι ντάλα, που ανοίγει το πανιά. Να μοιράζεσαι και να ξοδεύεις Τραγουδάκια παρες δυο φιλιά. Να γρυπνάς και τη σιωπή να αντέχεις Στα καλώδια ζει μοναξιά θα το αυτό που μας κρατάει, είναι η άλλοι που νοιάζονται για μας. Συγγενείς της Μούρλας στο γαϊτάνι, τη ρότα της καρδιάς. Γράφει ο φίλο Τάσο, uh, κύριε Αλιάνα, στη Real News τη Κυριακή. Υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα για τα Σεπτεμβριανά. Τη δεύτερη άλωση τη πόλη από μια προβοκάτσια. Uh, Βεβαίω, σε αυτή την προβοκάτσια όπω επισημαίνει, ορθώ είχαν βάλει το ταχυλάκι του και λόγω του Κυπριακού και οι σύμμαχοί μα οι Άγγλοι. Του θυμίζουν ότι είναι και η τρία δύναμη. Παραμένουν εκεί. Τώρα με τον Brexit οι βάσει θα μείνουν εκεί. Τώρα με το χωρισμό τη ΑΟΣ οι βάσει εκεί. Η Λίρα θα είναι εκεί. Οι διάφοροι Μπόρις Τζόνσον θα είναι εκεί Αυτά είναι όλα, πολλά πράγματα Με βαθιά συγκίνηση Το επόμενο μήνυμα έρχεται από το φίλο μου Τον Γεροναυτίλο Γεια σου ρε Γεροναυτίλε Παναγιώτη Άμα με αποκαλείς και μου αιέβωσμο και αγαπημένο Τι να σου πω Το Αιεύος είναι μια λέξη που δεν την έχω ξανασυναντήσει Και κάθος είμαι και λίγο διαβαστέρη καταλαβαίνει τι χαρά μπορεί να μου προξενήσει δεν ξέρω αν σου έλειψα, μου γράφει, μα τελευταία έχω μπλέξει με δυο ήπουλα θηλυκά. Με επικίνδυνου μάλιστα εναγκαλισμού, που λέγονται άνοια και κατάθλιψη. Όμω κάπου κάπου σε θυμάμαι σαν κάτι από τα λίγα καλά τη ζωή μου. Θε δύνατο λε αυτό, στην τρίτη σου γυναίκα, που είναι μια καλή ανάμνηση, όπω είμαι εγώ, έτσι όπω το λε. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα, θα σε πάρω τηλέφωνο να τα πούμε από κοντά. Σου αφιερώνω λοιπόν το απάνω στο χώρο. Σε στίχη στίχους και μουσική του Βασίλη Μεσαριτάκη Από ένα τραγούδι, από ένα συγκρότημα που τραγουδά με εξαιρετικό όνομα Που λέγονται Χοροσταλίτες Εξαιρετικό τραγούδι, ωραίος ελληνικός ρυθμός Υπάρχουν νιάτα που αγαπάνε την παράδοση ευτυχώς για όλους εμάς Για να μείνω και λίγο στον απόϊχο των Σεπτεμβριανών Κι όσες τροφές με κάνεις τόσο θα σ' Στα μάτια σε κοιτάζω απάνω στο χορό <συσίλου> <συσίλου> Στα μάτια σε κοιτάζω απάνω στο χορό Κι σε τροφές με κάνεις τόσο θα σ' σταματήσει κοιτάζω το θα σαγαπώ με Τι περιμένετε πουλάκι μου Κάθε φορά τη της μετά τον άλλο τρόπο Πιο καυγαλαία, λιγότερο καυγαλαία, επί δεκαετίε τώρα. Είναι μια αφόρητη κολοτούμα. Θα μου πείτε, βγήκε η δημοσκόπηση, η πόλη είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, για σε τρία-τέσσερα πράγματα, όπω θα έχει υποσχεθεί, μετρημένα και συγκρατημένα, φαίνεται αποτελεσματική η κυβέρνηση. Μοιάζει σαν κάτι να κινείται. Μοιάζει σαν κάτι να κινείται. Προ ποια κατεύθυνση όμω. Για παράδειγμα, όσοι καταφέρατε να βρεθείτε κοντά σε μια παραλία, σε κάποια ακτούλα. Πώς μπορέσατε λιγάκι και ξεκουράσετε το ταλαιπωρημένο σας κορμί Οι Λιγότεροι βεβαίω από όλες τις προηγούμενες χρονιές Έτσι κάθε χρόνο είναι και όλο ένα και λιγότεροι αυτοί που πηγαίνουν Φέτος άντα πήγανε και μερικές χιλιάδες παραπάνω δεν λέει κάτι Α είναι καλά φίλοι, γνωστοί, κάμπινγκ ε, Όλα αυτά τα πράγματα Και εκεί που θα ακούτε μάθετε ένα πράγμα Επειδή ακούτε πολλά πολλά πολλά πολλά στα φίλια Πολλά όμω, πάρα πολλά. Βαστάτε, πολύ μικρό καλάθι, πάρα πολύ μικρό. συμβουλή μου, κανένα καλάθι καλύτερα. Βλέποντα και κάνοντα και κρίνοντα καθημερινά, διότι άμα πάμε με το καθένα κάτι ψυχουλάκι που έβαλε στην τσέπη του, α πούμε δεν πρόκειται να δει ούτε η χώρα ούτε ο λαό τη. Γιατί αυτή η ανάπτυξη που είναι για όλου, εγώ απορώ πώ γίνεται να είναι ωφελημένη και η τράπεζα που πάει να σου πάρει το σπίτι και εσύ που κινδυνεύει χάσει το σπίτι σου. Πώ μπορεί να γίνει αυτό μόνο με μία πλατφόρμα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πώ γίνεται και το αφεντικό και ο εργάτη τη μερική απασχόληση να βγουν και οι δύο κερδισμένοι από την ανάπτυξη, πάλι δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και επειδή άρχισε να δημοσιεύεται ένα αναπτυξιακό νόμο περί τη παραλίε, όπου δεν πρόκειται να μείνει Κόκος άμμου σε χέρια ελεύθερα να πηγαίνει ο κόσμο και θα περάσουν όλα σε επιχειρηματίε και θα πρέπει να πληρώνετε εισιτήριο για να αγγίξετε την άμμο, εγώ λέω. Να σας ε, ε, αφήσω στην ε, αντίληψη των πραγμάτων Αυτή που θα έπρεπε κάποιος να δει ε, όπως έχει Τι είναι η Θεσσαλονίκη Σε ποιους απευθύνεται και ποιος το εκτοξεύει Ίδια είναι, πιστέψε με Γκρέκο μασκαρά Εγώ για το Γκρέκο χαίρομαι Για άλλους λόγους προσωπικούς που τους ξέρουν οι φίλοι μου Που τους ξέρει ο γιος μου Και που τους ξέρει μια στενή παρέα Για το υπόλοιπο μ, Απλώς μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης ομιλιόκα. Και το έγραψε και το σύνθεσε και το τραγουδάει και τα λέει όλα. Γκρέκο μασκαρά σαλόνικα. Έρχεται. Baranga firma greca, tempo muriela Angaria, grande maestro Kalaborzo, razza barufa me l'ha historia, grande maestro Kalaborzo, razza barufa me l'è da historia. Cara, mascara decreto mascara cara, mascara decreto mascara mascara decreto mascara mascara decreto mascara Amacca Capitale, tan alia poizia, Franco reserva fallimento, perché mangiare socialiste compagnia, Franco reserva fallimento, perché mangiare socialiste compagnia. Μασκάρα, δρέκο μασκάρα, μασκάρα, δρέκο μασκάρα, μασκάρα, μασκάρα, Μανιβέλα. Prenno trapato karabola, moda ka dolce vita, tromba figura saklamara yarpa cola, moda ka dolce vita, tromba figura sa klamara yarpa cola, mascara mascara. Μασκάρα, Γραικό μασκάρα. Μασκάρα, Γραικό μασκάρα. Μασκάρα, μασκάρα. Μασκάρα, μασκάρα. Μασκάρα, Εκλήψαν, εκλήψαν αυτοί, που τους πιστέψαν, το χάρισμα αυτή της, τη ζωντανή επικοινωνία στα ΕΔΙΑΝΑ, εδώ και 8 χρόνια στο ΡΙΑΛΕΦΕΜ, είναι να παίρνει μηνύματα που τα καταλαβαίνει και μηνύματα που δεν τα καταλαβαίνει. Εγώ είμαι ανήκω σε που πιστεύουν πολύ στην ρήση Μάθανε και από τα δυσάρεστα και από τα ευχάριστα. Οπότε και από αυτά που καταλαβαίνω και από αυτά που δεν καταλαβαίνω, γιατί το ένα προφανώ είναι ευχάριστο και το άλλο δυσάριστο μαθαίνω, μαθαίνω. Μαθαίνω καταρχήν πως σκέφτεστε Και ενδεχομένω μαθαίνετε κι εσείς πως σκέφτομαι Από τον τρόπο που αντιδρώ στι σκέψεις σας όπως τη Έτσι λοιπόν παίρνω ένα μήνυμα από το φίλο μου το Γιάννη Τζάκαλη Λέω φίλους όσοι είναι τακτικοί σε αυτήν εδώ την εκπομπή στην επικοινωνία τους Ο οποίος θυμήθηκε ότι ξαναβγήκε βουλευτής Να είσαι καλά, κόψα <χωρίς>, να το ξεχάσω ακόμα κι εγώ Λοιπόν, και μάλιστα κυρία Γαριφαλιάλια Ανακανέλη, σα καλωσορίζω πίσω στα ραδιοκύματα του Πραγματικού Real FM 97,8 και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ιστορόγραφο: Πρέπει να έχετε εξυπηρετήσει πολύ καλά του ψηφοφόρου σα για να σα στείλουμε πίσω στο κοινοβούλιο. Σα συγχαίρω. Ξέρω πώ το λε και το λε πολύ γλυκά και πολύ αμερικάνικα, γιατί έτσι το καταλαβαίνει στο κεφάλι σου. Μου έρχεται να αυτοκτονήσω από το ιστορόγραφό σου, διότι άμα ήταν να εξυπηρετήσω του ψηφοφόρου μου. Δεν είναι πρόκειτο να αντέξω βουλευτή ούτε εξ μήνες. Εμεί εδώ, ε, ξέρω ότι αυτό συμβαίνει και στην Αμερική, στο ΚΟΚΟΕ τουλάχιστον, θέλουμε να αντιπροσωπεύουμε όσο γίνεται, να εκπροσωπούμε όσο γίνεται, να υπηρετούμε όσο γίνεται του ψηφοφόρου μα και όχι να του εξυπηρετούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ απλή η λέξη. Απλώ επειδή τα έχω πάρει στο κρανίο, όπω θα διαβάσει ενδεχομένω και στο Ζεσπάσι την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο πρέσβη που μιλώντα για τον Αβαζόνιο στη Βουλή, ε, μα έλεγε συνεχώ για agribusiness, agribusiness, agribusiness. Και εγώ άκουγα agriculture, agriculture, agriculture στο κεφάλι μου. Αgriculture, δηλαδή άκουγα γεωργία, αγροτική παραγωγή. Δεν άκουγα αγροτική business, αγροτική business, αγροτική business, αγροτική business. Γιατί άμα ακούω αγροτική business καταλαβαίνω τι συμβαίνει με τι πυρκαγιέ. Έτσι ενώ άμα ακούσω agriculture καταλαβαίνω επίση σε τι φτώχεια βρίσκονται αγρότε εκεί που βάζουν. Φωτιέ λέει γιατί αυτοί φταίνε, προσέξτε που έριξε τους γεωργούς, τους φτωχού και τους άκληρους που δεν έχουν κληρογή δηλαδή και βάζουν φωτιέ και έτσι και και το Αμαζόνιος. Τώρα το ότι είναι εκεί πέρα τα θεριά ολόκληρα και κάνουν εξορίξεις, σκένε, τρώνε, φτιάχνονται μεγαλογεκτομονικές αυτές αυτά δεν απασχολούν κανένα ούτε Σόγια ούτε μονσάντο, τίποτα τίποτα τίποτα όποιο θέλει στη στήλη μου στο ρυζοσπάστη την Κυριακή. Και μου στέλνει και ένα δεύτερο μήνυμα: Το οποίο έχει νόημα, αρνητική πρωτιά κατήχε η χώρα μα το στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, με 19,9 άνεργου πτυχιούχου ω 39 ετών. Νομίζετε ότι το κράτο και το εκπαιδευτικό σύστημα είναι υπεύθυνοι, κυρία Κανέλη. Η πολιτική είναι υπεύθυνη. Η καπιταλιστική πολιτική αυτό θέλει και ειδικά στην Ευρώπη. Τελεφτηνά εργατικά χέρια, χαμηλό κόστο, πολλού άνεργου που να δέχονται να δουλεύουν και να πουλάνε. Τι σπουδέ του στο μυαλό του, την έμπνευσή του για το τίποτα. Και την ώρα που διαβάζω αυτό το μήνυμα και το καταλαβαίνω, μου έρχεται και ένα Κώστα, ο οποίο μου γράφει. Πάλι η Τουρκία ο σύμμαχό στο ΝΑΤΟ. Το είπατε και στι ευρωεκλογέ τηλεόραση. Τότε βέβαια το πετάξατε για τελείω άσχετο λόγο. Νέο 1821 γιορτάζετε σήμερα, κυρία Κανέλη. Αμέ. Δεν βγάλω άκρη, Ρε Κώστα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα. Μα το χρηστώ και την Παναγία. Και επειδή στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή, μετά το δελτίο ειδήσεων των 7, σκοπεύω να ασχοληθώ με τον Ιούλιο Βέρν και το 1821 νομίζω ότι θα σας και έχω και μια ωραία κλήρωση για να σας φτιάξω από τώρα ε, και μια ωραία ιδέα στο κεφάλι μου για το πως μπορεί το μυαλό των ανθρώπων να καθαρίσει την κατάλληλη στιγμή ε, ε, ε, αν θες να μου στείλει κάποια διευκρίνηση θα καταλάβω ότι σχέση έχει η Τουρκία το ΝΑΤΟ, συμμάχι, δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ εγώ μεναντίον του ΝΑΤΟ και το ξέρεις τώρα τη σχέση γι' αυτό με το 1821 και και επειδή τα ελληνοτουρκικά πολλέ φορέ μπλέκουν με την ιστορία ο καθένα όπω θέλει να τη διαστρεβλώνει, εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με έναν Τούρκο στο Παρίσι. Για τώρα τα λεφτά έχουμε και στη Γαλλία. Γιατί εκεί που θα μα δώσει φρεγάτες, οι φρεγάτε, οι φρεγάτε θα μα σώσουν, που θα γίνουμε πάρα πολύ ισχυροί. Με το αζημίο το βέβαια οι φρεγάτε, ένα κάρο λεφτά θα παίζουν εκεί, ένα κάρο λεφτά θα βγάλουν από το Δημοκρασία. Οι Γάλλοι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένα. Και επειδή που, στην εποχή των drones που σε παρακολουθούν σε τέτοιο βαθμό λέω εγώ που έχει αποδειχτεί ότι με drones μπορούν να πάνε να σκοτώσουν Παλαιστίνιο, ας πούμε Ισραηλοί που έχουν πολύ ωραία drones στο κάθισμα 39 ενός λεωφορείου εκατοθέσεων. Έτσι τόσο ακριβές είναι. Αλλά εδώ έχουμε τρόουν, δεν βλέπουν ποτέ ούτε του βάρκε με του πρόσφυγε, δεν βλέπουν ποτέ ούτε του φόνου, δεν βλέπουν ποτέ. Και ενίοτε ξεφεύγουν και όλες ω predators, πέφτουν πάνω από κανένα γάμο στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στη Λιβύη, ισοπεδώνουν το γάμο μαζί με 2.000 καλεσμένου και γυναικόπαιδα και μετά ζητάνε συγγνώμη για τι παράπλευρε απώλειε. Οπότε κι εγώ νομιμοποιούμε να μιλάω για τον. αντί να μιλάω μόνο για τον σκύλο Γκρέκο, να μιλήσω και για ένα γάτο Τούρκο. Που Είναι ένα τραγουδάκι που στέλνει τον Τούρκο το γάτο στο Παρίσι Αλλά έχει δύο εκφράσεις μέσα Ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει Και επειδή αυτή η εκφράση μάλλον ταιριάζει σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα Ή που τα καταλαβαίνουν όλα Χάρισμά σας από το Λαβρέντι Μαχερίτσα Στους εξαιρετικούς ήχους ε, στίχους του Ίσαξούση Μου γράφει δεν θα έρθει για διακοπέ. Μπροστάς μαθήματα μου λες Φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λούβρο Και άλες με το γάτο σου τον Τούρκο Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά Και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτό ο τουρκο θα με κάνει. Στη γάπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτό ο τουρκο θα με κάνει. Σιλεύω το μικρό σου το γαθί. Στα πόδια σου κοιμά το όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω Είμαστε και μαζί Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ Μου στέλνεις χάρτινο το χρόνο σου μέτρας για το πτυχίο Το γράμμα μου σου αστείο. και αστί Κι ο τουρκος, τίμο και τα αρακτός με τους γάνους σου να πιάνει Να πίνει και να τρώει ό,τι αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει Ζηλεύω το μικρό σου, το γατί Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί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 Μα έλαβει που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια μοναχό. Μα έλαβει που λένε και οι Γάλλοι. Να είμαστε λοιπόν πίσω για πολύ λίγο. Γιατί θα περάσουμε σε διευθύνσει και μετά θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Και Θα ήθελα πολύ να συμφωνήσω και να ευχαριστήσω το Δήμο, που λέει νομίζω αυτό που νιώθουμε όλοι μα. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη μας πρίξανε. Δεν το χωράει το μυαλό μου, που παρόλα όσα έζησε αυτό ο λαό τόσα χρόνια δεν έμαθε τίποτα. Ανάπτυξη για ποιον. Πόσο θα κοστίσει αυτή η ανάπτυξη, και ποιο θα την πληρώσει, Ποιο θα κερδίσει από αυτήν ανάπτυξη. Αχ πότε θα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος που χαίρεται και πασχίζει για τα φέντι το φαΐ Με αγάπη δήμο μου σου απαντάω Θα ξυπνήσει όταν αρχίσουμε να ξυπνάμε και μεταξύ μα Ο ένας τον άλλον και τον σκουντάμε α, Για το αν τον αφορούν αυτά που πολλές φορές εξαγγέλλονται Γιατί κάποια από αυτά μπορεί να εξαγγέλλονται και να είναι λογικά Ποιο τα έχει για παράδειγμα λέω τώρα Διαφωνεί από το να αποσυμφορηθούν τα νησιά το πρόβλημα είναι από ποιους πρόσφυγες, πόσους πρόσφυγες, πού πρόσφυγες, σε ποια Ευρώπη, με κλειστά σύνορα σε ποια Ευρώπη, με τις χώρες που δεν επιτρέπουν τίποτα να πάει προς τα εκεί και με μια κατάπτυστη συμφωνία αν μια ματιά δηλαδή στην, ερω... στην θέση μάλλον που εξέφρασαν και το αίτημα στις αρμόδιε υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ευρωβουλευτών μας αυτή η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μετατρέπει και πανταλάγματι μάλιστα την Ελλάδα σε μια απέραντη φυλακή προσφύγων δηλαδή σαν να είναι ένας φάρος στην Ευρώπη ο οποίο συγκεντρώνει τους πάντες την ώρα που τον βατράνει τον βαράνει 500 μεριές άγρια κύματα από τη θάλασσα και να υποχρεώνεται να αντιμετωπίζει τα πράγματα πότε με την ελαφρότητα του θα πάρουμε τον Νόμπελ Πότε με την επίσκεψη του Πάπα Παλιότερα Τώρα πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνονται οι μεταφορές Και στην πραγματικότητα Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές Πεταμένες από πολέμου Των οποίων συνυπεύθυνοι Είμαστε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο Και εμείς Πρέπει όμως να πάμε στις διαφημίσει. Οπότε σας χαιρετώ και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά Και νομίζω ότι θα σας πάω πάλι στο Αιγαίο Πάλι στο Αιγαίο και στο 21 Κλέψανε λένε σας υποσχέθηκα να σας πάω στο Αιγαίο Πρώτα όμως θα κάνω μια Μικρή προσωπική στάση Στον Τίσελτορ λοιπόν. Γιατί από εκεί Ένας φίλος που πρώτη φορά Παίρνω ή νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά Αλλά πάντως από ό,τι καταλαβαίνω Μια ζυναία είναι η πρώτη φορά που παίρνω μήνυμά του Με συγκίνησε βαθιά Γιατί Λειτουργεί όπως επιθυμεί Ο καθένα από εμάς το πίσω μέρος ε, Της του μυαλού και τη ψυχή του να λειτουργούν οι μετανάστε ω προσωρινά απομακρυσθέντε από τούτο τον το, το τόπο και τι ομορφίε του. Από του ανθρώπου του και από τι δυσκολίε του. Από του κατάρρε του και τι ευλογίε του. Εδώ και έξι χρόνια μου γράφει, ζητώντα συγγνώμη για τον Ενικό, να μην την ξαναζητήσει, εγώ έτσι μιλάω και ζητάω από του φίλου μου να μου μιλάνε, εδώ και έξι χρόνια μετανάστη στο Ντίσσελντορφ. Σχολώντα τι πέντε και φτάντα στο σπίτι στι 6, ο χρόνο του αυτοκίνητο αποκτάει περίεργε διαστάσει. Τι περισσότερε φορέ διαστολικέ. Με τη βοήθεια των δεδομένων, κατάφερε και το άλλαξε. Σε ευχαριστώ που βοηθά τη συστολή του και στην επικοινωνία μια αλλιώτικη Ελλάδα από αυτήν που αναγκάστηκα και άφησα πριν λίγα χρόνια. Μην χαθούμε στα δεδομένα, Γιώργο. Δεν θέλω να χαθούμε, Γιώργο μου, στα δεδομένα. Και ακόμα κι αν συναντιόμαστε και μένουμε μαζί, όσο κατά ένα καφέ. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Είναι παράξενο τραγούδι, θα σα πω γιατί. Είναι από τα λιγότερο ακουσμένα και πολύ τρυφερά και πάρα πολύ ωραία τραγούδια του Θάνατο Μικρούτσικου. Η στίχη είναι του Άλκη του Αλκαιού και η ερμηνεία ανήκει σε έναν υπέροχο άνθρωπο και τραγουδιστή που έφυγε πάρα πολύ νωρί 35 χρονών από αυτή τη ζωή, το Διονίητο Θεοδόση, ο οποίο. Γέρνοντας, εν του θανάτου, είχε πάρει σχήμα μοναχού λίγους μήνες πριν πεθάνει και τάφηκε στο Άγιο Όρος. Και επειδή από εκεί κοντά κατέβηκα και η θάλασσα εκεί με παρηγόρησε στο χαρίζω από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο σ' ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω ή θα σωθώ ή θα χαθώ μην ακόμα λίγο που να ξεφύγω και κράτησέ με αν όσο κρατάει ένα καφέ. μήνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω η ύστερα πια και πως θα έρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μόνο το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο σε γέλασε με αγάπη σαν μωρό. Μείνε ακόμα λίγο με που να ξεφύγω και κράτησέ με ανθές ό όσο κρατάει ένα καφές. Μήνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα πες μου πια και πως θα ξανά. Μήνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησέ να αν θες, όσο κρατάει ένας καφές. Είναι ακόμα λίγο με τριπού να ξεφύγω κι ύστερα πες μου για και πως θα'ρθείς ξανά. Στα χέρια με ένα βιβλίο έκπληξη Είναι πανέκδοση μιας ιστορικής έκδοσης του 2005. Πάρα πολύ μπορεί να το έχουν συναντήσει Σε άλλες μεταφράσεις και σε άλλες εκδόσεις Α, μ, Δεν είναι όμως από τα πολύ διαβασμένα Είναι παράξενο ούτε από τα πολύ κουβεντιασμένα Είναι επίσης παράξενο Ούτε από τα θετικά κριτικαρισμένα επίση πάρα πολύ παράξενο Και είναι το αιγαίο τη φλόγες Με αν έλεγα σήμερα το Αγίο τη Φλόγε, ο νου θα πήγε στα ελληνοτουρκικά, στου πρόσφυγε, στο τούτο, στο κίνητο, το τάλου, στα πυρηνικά εργοστάσια, το ακούγιο. Τα πάντα θα περνάγανε από το κεφάλι σας, Από τη Frontex και τον ΝΑΤΟ μέχρι και την Τουρκία και τον πόλεμο στη Συρία. Δεν θα πήγαινε ο νου εύκολα σε όσου δεν το έχετε διαβάσει, ω παιδικό βιβλίο, προσέξτε πολύ καλά, εδώ δεν είναι παιδικό το βιβλίο. Α, Ιούλιο Βέρνε. Ο συγγραφέα είναι ο Ιούλιο Βέρνε. Το Αγίο τη Φλόγε είναι μια ιστορία περί τη δράση. Μετά μάλιστα το 1821 ενός πειρατή από το Ήτηλο, ενό Μανιάτη του Νικόλα Στάρκου φτάνει μέχρι τον σοβαρό έμπορο των χρημάτων και των εθνών κατοικοκέρκυρας περιγράφει με έναν εκπληκτικό τρόπο τις ελληνικές παραλίες τα ελληνικά νησιά από που περνάει το καράβι του Στάρκου είναι συγκλονιστικό και στην αισθηματική του μορφή, μυθιστόρημα είναι. Και έχει συμβεί με τον Ιούλιο Βέρν. Ό,τι συνέβη, τον είπανε προφήτη, τον είπανε συγγραφέα τη φαντασία. Είναι από του πιο δια... μεταφρασμένου σε ολόκληρο τον κόσμο, από του πιο διαβασμένου σε ολόκληρο τον κόσμο, από του πρώτου ίσω μεταφρασμένου και διαβασμένου στην Ελλάδα. Πολύ συχνά εικονογραφημένου από τι 20.000 λεύκες Μην πιάσω την κουβέντα για τον Ιούλιο Βέρν, γνωρίζουμε οι περισσότεροι πολλά. Πολύ φοβομαι ότι λίγοι γνωρίζουν ότι πολλές από τις εκδόσεις ειδικά σε τις παιδικές τους εκδοχές είναι είτε συντοβευμένες είτε απλοποιημένες Εδώ λοιπόν οι εκδόσεις Κασταλία έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε μια μετάφραση που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα Λόγια ακριβής από τα γαλλικά γεμάτη και πλούσια όπως είναι και το μυθιστόρημα το ίδιο σε ναυτικούς όρους του κυρίου Δημήτρη Παντελωδήμου έχω πολλά χρόνια να συναντήσω ελκυστική μετάφραση αυτού του επίπεδου και το λέω από τα βάθη τη καρδιά μου και, για να καταλάβετε λίγο ότι αυτό το έργο άμα το διαβάσει όπως λέει ο κύριος Παντεροδήμος ο μεταφραστής εκατό χρόνια μετά διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι χαρακτηρισμοί θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί ναι και τώρα είμαστε μπροστά στον εγκροτώσμα το 1821 ή να μην είναι τόσο κατηγορηματικοί Πρέπει όμω να ομολογήσουμε ότι το μυθιστόρημα αυτό διαπνέεται στο σύνολό του από άκρατο φιλελληνισμό, βαθιά πίστη στον αγώνα του αλυτρωτισμού και απεριόριστο θαυμασμό για την ανδρία, τη γενναιότητα και τι αρετές του ελληνικού έθνους. Στα θετικά στοιχεία του έργου αυτού καταλέγονται επίση η εκπληκτική ακρίβεια στην περιγραφή των ελληνικών νησιών, οι επιτυχεί αναφορέ στη μυθολογία και την αρχαία ιστορία, ο πλούτο τη ναυτική ορολογία η πλαστικότητα των εικόνων η έξαρση των φυσικών καλωνών και των κλιματολογικών συντικών της χώρας μας τέλος στην πιο κρίσιμη περίοδο του 19ου αιώνα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις αλυτοτικές διεκδικήσεις εξυμνώντα τη συμμετοχή των φιλελλήνων στον αγώνα του 21, ο Ιούλιος Βέρν υπενθύμιζε στο αναγνωστικό κοινό το χρέος των Ευρωπαίων προς την κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού έτσι η φωνή του ενώθηκε με εκείνε άλλων εκλεκτών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Διανόησης και ανέστρεψαν το δυσμενές κλίμα και συνέβαλαν στην ανάκαμψη του φιλελληνισμού με πίκε τη διοργάνωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Λοιπόν, το έχω στα χέρια μου, ας να το διαβάζω, άπνευστη, μόνο για παιδιά δεν είναι, αλλά θα μπορούσαν να το διαβάσουν θαυμάσια και έφηβοι και παιδιά. Όποιος το θα στα καλύτερε εκθέσεις να είσαστε με μαθηματική ακρίβεια απολύτως σίγουροι και οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα έχουν αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Ιούλιου Βέρν, το Αιγαίο στις Φλόγες από τις εκδόσεις Κασταλία που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αποκτήσετε Σπεύσατε και εγώ με τι θα σας περάσω στη μουσική έμε με την Ψαροπούλα που δεν με τι άλλο θα σας περάσω Η μουσική είναι του Μπαγιαντέρα Αλλά ä, υπάρχει μια εξαιρετική ä, διασκευή της θέσης Παναγιώτου Με τον Γιώργο Μπαγιώκα και τη Χοροδία Να σας πάω στους Ιδραίους, στους ποριώτε, τους Συμνιακούς τους Καλύμνιους, στους Σφουγγάρια, στα Κοράλια, τα Παλικάρια Και την Ιδρα και το Φεγγάρι και τη Θάλασσα για Υπότιτλοι yeah. ο φίλος ο Τιλμπέρης Γεια σου Λιάνα Διαβάζω τους εκθέτες της ΔΕΤ Διεθνούς Έκθεσης Τεσσαλονίκης και βλέπω με απογοήτευση ότι οι Έλληνες εκθέτες των μοναδικών προϊόντων που θα έπρεπε να είχαμε πλέον έκτημα, δηλαδή ελαιόλαδο, κρασί εκθέτουν μόνο 10 ή 12 επιχειρήσεις είμαστε από χέρι χαμένοι να σου πω ότι άδικο. τι να σου πω να σου πω ότι αρχίζουμε και μιλάμε για το ελαιόλαδο επειδή θυμηθήκαμε ότι κάτι είπε ο Μητσοτάκης τώρα που πήγε στη Γερμανία μιλάμε για έναν χρυσό τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρυσό όνομα και το ενώ δεν είναι ότι μας κράτησε ζωντανούς δεν είναι ότι είναι η ομορφιά και η γη αυτού του τόπου δεν είναι η βάση της Μεσογειακής Διατροφής και διάφορα άλλα τέτοια που ξανανοίγουν τώρα γιατί σε λίγο θα ακούσετε και θα τα ακούσετε επίμονα ότι ήδη το έχετε διαβάσει ότι η κρεοφαγή φταίει για τις φωτιές στα δάση και στον Αμαζόνιο και για το κλίμα και για όλα η κρεοφαγή. Τέλος πάντων, εδώ θα ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν γίνεται χωρίς τα τέρατα των πολυεθνικών τύπου Μονσάντο Μπάγερ που καλλιεργούν σόγια, που έχουν το 100% της σόγιας, που ζητάνε εδάφη για τη σόγια και στο τέλος θα καταλήξουμε να τρώμε κρέας, το οποίο θα τρέφεται με ενδεχομένως και κάναβη. Δεν ξέρω, είναι άλλης μέρας, άλλης ώρας αυτό, αλλά εδώ έχει δίκιο. Θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα, θα έπρεπε να είναι με κάθε τρόπο υπερτιμημένα, γιατί έχουν υποτιμηθεί σε τέτοιο βαθμό Πόσο όσο και αν τα υπερτιμήσει κανένα σε αυτά τα προϊόντα, δεν θα τα φέρει στο επίπεδο που του αξίζει. Και έχω και έναν φίλο, τον Αλέξανδρο, που γράφει και έχει δίκιο: Οι κρατούντε ήξεραν την εισρωή προσφύγων και γι' αυτό άνοιξε η νέα χαβάλα, και όχι από συμφόρεση. Όπω είπε, και όπω είπαν, μα δουλεύουν ψιλόγαζοι. Με συντροφικού χαιρετισμού του αντιγυρίζω. Αλέξανδρο, γιατί είναι απολύτω αλήθεια. Ξέραμε και ξέρανε και ξέρουνε τι ρόλο διεκδικεί η Τουρκία, ποιοι της το προσφέρουνε, ποιοι είναι οι πραγματικά μεγάλοι της σύμμαχοι και πού πιάνουν οι εκβιεσμοί. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας πώς θα κατάφεραν να είναι συνεργάτες των Ναζί και να συμμετέχουν μετά <ΣΣΣ> στη διαδικασία μια μέρα πριν λήξει ο πόλεμος. Έτσι σχηματικά το λέω. Και έχω και ένα σχόλιο από τον Κωνσταντίνο που είναι εν μέρη παρότι είναι και έτσι παθιασμένο ε, Μπορεί να βρει πολλούς σύμφωνους Ένα σχόλιο αν μου επιτρέπεται σε τρία σημεία που με εξαγριώνουν Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία στη χώρα ε, τόσο ώστε να μπορώ να διαβάζω ακόμα τα μηνύματά σου Διότι αν πρόσεξε οι κριτικές όσων δεν έχουν δει την ταινία για το βαρουφάκι Κατεβήκανε εν μία νικτή από το ίντερνετ Επετράπησαν μόνο τρεις αρνητικές Όλε οι άλλε κατεβήκανε Οπότε, άσε λίγο να σκέφτεσαι και λίγο παραπέρα, Κωνσταντίνε μου. Ο Χρυσοκοήδη λοιπόν σου την έχει δώσει, όπω λε, επειδή στο πλαίσιο τη αντιμεταναστευτική πολιτική τη κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει μια γενική επικοινωνιακή θολούρα, όπου η λέξη μετανάστη θα παραπέμπει τον κάθε νοικοκυρέο στην έννοια τσιχαντιστή. Τα συγχαρητήρια επίση είναι το δεύτερο θέμα που σε εκνευρίζουν του πρόεδρου τη Βουλή προ το στρατό, που διέλυσε και κατέσφαξε του κομμουνιστέ τον εμφύλιο. Και τέλο, τι δηλώσει του Μαρκόπουλου. Για το λίγο αιματάκι από μπαχαλάκι Ζήτω η δημοκρατία μας Σου θυμίζω ότι η δημοκρατία μας Είναι αυτή που έβαλε μέσα στη Βουλή Το βαρουφάκι Πέρα την έτσι Αρχηγό κόμματος Σου θυμίζω ότι είχε βάλει πιο πριν Τους φασίστες μέσα Σου θυμίζω ότι βάζει κατά καιρού Μέσα στη Βουλή Αυτούς που μπορούν να λένε Ό,τι θέλουν και εσένα σε ενοχλεί Κυρίως να το πράττουν και να το χαράσουν αυτή η δημοκρατία είναι αυτή που σου επιτρέπει να το γράφει, να το λε και να ενδεχομένω να μην επαναλαμβάνει τα λάθη σου. Τώρα θα μου πει, γίνεται. Μ, δεν νομίζω ότι γίνεται. Μετά το δημοψήφισμα, και τον ναι που έγινε, όχι. Όταν ακούω να σχολιάζουν τι απόψει των Άγγλων για τη μία ανατροπή του αγγλικού δημοψηφίσματος για τον Brexit, αρχίζω να καταλαβαίνω πώ σκεφτόμαστε. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Και όσο σκεφτόμαστε έτσι, βράστα. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε φτάνοντα το τελευταίο 20 λεπτό και αυτό λυψό. Γιατί έτσι όπω είναι κατευμένε οι διαφημίσει, θα τελειώνουμε περίπου στο παραδέκα, να το ξέρετε. Λοιπόν, σα έχω τρει διπλές προσκλήσει για τη έρευνα του αυτού του Κορτό. Το... Για την 5η στο μικρό θέατρο πέτραση. Έτσι έχετε και χρόνο. Σας, να προγραμματίσετε, να είχατε τρεις διπλές προσκλήσεις για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν. Εκεί θα πάτε να χαρείτε την Ιρώ Μανέ. Είναι τελευταίες παραστάσεις και είναι μια μεγάλη επιτυχία που στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είχε συνεχές sold out, αλλά έκανε και περιοδίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έρχεται στην Αττική για πέντε τελευταίες παραστάσεις. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε. Είναι η Μανέ ναι στον ομόνιμο ρόλο. Μαζί τη, επισκοινεί, συνοδιπώρη, ο Άγιος Εμμανουήλ, ο Κωνσταντίνο Φάμη, ο Μιγάλη Αβρατόγλου και η μουσική Παναγιώτη Τσέβα ε, και ο Κώστας, ο Νικολόπουλος ε, βγαίνει από τι σελίδε και επισκινεί, διηγείται τη θελώδη ζωή τη, αλλά και παράλληλα όλη τη σύγχρονη ελληνική ιστορία από τι αρχέ του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα. Μια Ελλάδα που σπαράσεται, γονατίζει, αναστένεται και συνεχίζει μοιραία και ακάτεκτη. Σαν την πρωταγωνιστή. Τηχογραφία της χώρας Με μουσική των δεκαετιών Αθωότητα, αμεσότητα Δύναμη για επιβίωση μιας γυναίκας Που μ, Στην κοινή καθομιλουμένη Την αποκαλούμε εύκολα Πουτάνα Λοιπόν, με αφορμή αυτό Θα σας παίξω ένα τραγούδι που είναι Έκπληξη δικιά μου, θα την κάνω κι εγώ έκπληξη Ελπίζω να τον ακούσουν Και οι φίλοι Πού να το φανταστώ ότι ο Θέος μαθητής μου, μετέπειτα κουμπάρος μου και αγαπημένος μου φίλος, μάνος συμφωνιός Τολμούσε στα νιάτα του το 1980, πάντα του άρεσε η μουσική Πάντα γραντζούνε για διάφορα όργανα και κυρίως κιθάρα, Να τραγουδήσει και εκτός από να τραγουδήσει να γράψει και στίχους Όπως στην εποχή της αθότητα το 1980 γράφανε οι παρέες γύρω γύρω από μια φωτιά στην άμμο τα τζιτζίκια που θα ακούσετε είναι αληθινά Είναι ή μη αιραστεχνική ή μη επαγγελματική αλλά όμορφη διασκευή Ήταν η εποχή με φίλους και γκομενάκια κάτω από τα δέντρα Ούτε ήξερα ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι Δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά, δεν μπορείτε να το ακούσετε πουθενά Το βρήκε η Νάνση γιατί μίλησε με το Μάνο Εγώ με τη σειρά μου το χαρίζω σε εσά. Είναι ελληνική απόδοση του Summer Time από τα Νιάτα του 1980 νοσταλγικά αφελές για τα νιάτα μας. ο μπαμπάς σου ματσό και η μαμά σου κουκλάρα μισκάς μωρό ρομού, όλα πάνε καλά Μια μέρα ένα τραγούδι θα σου αλλάξει τη ρώτα Θα τον κάβο και θα σ' αλπάρεις μάκρυα Μα μέχρι τότε δεν βρίσκω τι σε χαλάει Η μαμά και ο μπαμπά σου σε έχουν από κοντά Κι ζωή είναι ψώνιο Η φάλα σαλάβει και εμείς αράχτη Ο μπαμπάς σου μαξό και η μαμά σου κουκλά Μισκάς μωρό μου Όλα πάνε δεξιά Μια μέρα. Ένα τραγούδι θα σου αλλάξει τη ρότα. Θα λύσει τον κάβο και θα σαλπάρεις μακριά. Μα μέχρι τότε δεν βρίσκω τι σε χαλάει. Η μαμά και ο μπαμπάσου σε έχουν από κοντά. Λοιπόν, ε, μετά τις διευθυνήσεις, όπου θα σας παίξω τώρα ένα ωραίο τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ και ζήτησα την Νάνση να το βάλει γιατί το αγαπώ πολύ. Και η Νάνση, για να τη γυρίσει και στην έναρξη, αμέσως μετά και πριν κλείσουμε την εκπομπή του Αφισεπίδη, στο τέλος είναι εξαιρετική έκπληξη, θα σας παίξω ένα καινούριο τραγούδι της Νάνσης που θα το ακούσετε σε ένα δίσκο μετά από αρκετό καιρό. Εδώ θα το ακούσετε εσείς και πρώτη φορά ένα πολύ τρυφερό και ωραίο τραγούδι. Αλλά ε, η μουσική είναι τη Πηγή Λικούδη και η στοίχη τη Ξένια Δικαίου και τη Νάνση Βούλε, τη ανταρφή μου. Είναι ακυκλοφόρητο ακόμα. Αλλά αυτά στο τέλο έτσι για να σα κρατήσω λίγο σε αγωνία, γιατί θέλω να απαντήσω στο Λεωνίδα που μου λέει: Γιατί στο μεταναστευτικό δεν επεμβαίνει ο ΙΕ ΕΕ σταματήσει τον πόλεμο στη Συρία, γιατί δεν πάνε οι πρόσφυγε στι κοντινέ πλούσιε χώρε όπω η Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, ε, έχετε σκεφτεί τώρα αυτά που τα λες βρε, αγάπη μου γλυκιά, α, ότι έτσι όπω είναι τα πράγματα, όλοι αυτοί του οποίου επικαλείσαι, συμμετέχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο στη δημιουργία τέτοιων αισθητών. Δεν το έχει σκεφτεί. Διάβαζε μα και ακουγέ μα σε εμά του κόκκινου, όχι ω προ τα ποδοσφαιρικά, προ δεν μου παρεξηγηθώ έτσι, ω προ τα πολιτικά και μόνον. Και νομίζω θα καταλάβει πολλά πράγματα. Όπω και εσύ, Τάκη μου, που λε ότι τώρα το πήρε χαμπάρι, έχασε μια ώρα εκπομπή. Δεν πειράζει βάλτε να στον υπολογιστή Θα την ακούσεις φιλιά στην όμορφη πάτρα Και φιλιά σε όλους και σε όλες Και περιμένετε το δώρο μου στο τέλος Μετά τις διαφημίσεις Που θα κολλήσουν στην καληνύχτα Δηλαδή την καληνύχτα από την κάτω Ιταλία Στα κάτω ελληνόφωνα χωριά της περιοχής Και το μπέλα για να μην μείνουμε μόνο σε απόδοση των χαΐνίδων στη τηλεόραση. Υπότιτλοι AUTHORWAVE να περάσουμε μαζί και φέτος το φθινόπωρο και το χειμώνα Τις κουρασμένε Παρασκευές Τα απόγευμα προσοχή στο αυτοκίνητο Σας χαρίζω και σας αποχαιρετώ Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή Με τα λόγια που ποτέ δεν έχω πει Όπως είναι ο τίτλος του πρώτης μετάδοσης Ακυκλοφόρητου ζεστού ζεστού τραγουδιού Η Μαρίνα Βολουδάκη στο τραγούδι Η πηγή λυκούδη στη μουσική η Νάντση Κανέλη και η Ξένια Δικαίου του Στίχου, εξαιρετικό αφιερωμένο από την οικογένεια Κανέλη. Σε εσά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό σα βράδυ, καλό από καλό καιρό. Ο και τρυφερό. Μπορεί να γίνει ο πόνο το μυαλό μου κι αν η ζωή μου θα κοπεί μπορεί και να είναι για καλό να πάψει τούτο το κακό όσο μοιάζει αλήθινο αυτό το Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ακρόβατη Πάει απ' τα χείλη Στο λαιμό Και τότε γίνεται καημός Τα λόγια που ποτέ δεν έχω πει Όλα γυρίζουνε φυάλτες στο μυαλό μου Ζωή μου θα κοπεί Μπορεί και να είναι για καλό